115 FM STEM. <sweak> Μια ερωτική, αισθησιακή, αισθηματική, ρομαντική, μα από όλα πάνω σοβαρή εκπομπή στην εποχή τη uh, The Great Greek Despression right, Pallas. Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα Στους 101,5 είσαστε συντονισμένοι Και επειδή Δύο σοβαρά και, κύρια, και κέρια πράγματα της ζωής μας μας τα στερήσαν Το χαμόγελο και τη μουσική Απολαύστε αυτό το κομμάτι με το καφεδάκι σας και τα λέμε Σας Όπως είπαμε στους 101,5 Για να κάνουμε Καμιά ώριτσα παρέα σήμερα Και να ρίξουμε την καθεωρωμένη Ματιά στη Life and Style Ενδοχώρα Να δούμε τι άλλο Από αυτά που δεν είδαμε ακόμη δηλαδή <Τι> Νομίζω Πρέπει να σας άρεσε αυτή η διασκευή Διότι όπως είπαμε Καλά τη μουσική μας την κάνανε Άσε μη μπούμε τώρα Τα τελευταία 30 χρόνια Αλλά εκείνο το οποίο Θέλουν οπωσδήποτε Είναι να μας πάρουν και το χαμόγελο Γι' αυτό χαμογελάστε Πώς έλεγε εκείνος ο παλιός Ένα χαμόγελο η ζωή χαμογελάστε Όσο μπορείτε χαμογελάστε Ρουφιανάκο χαμογέλα γρήγορα. Λοιπόν τέλος πάντων αυτά τι έγινε ρε παιδιά τι έγινε ρε παιδιά αυτή είναι η εκπομπή στους 101,5 με πανελλαδική να χθες κυρία μου και κύριε μου πα παπαπα πα, απεργία όπου το, τώρα τι λειτουργείτε ακριβώς δεν ξέρω τι να σας πω το ένστικτο του κόσμου λειτουργεί ε, τι ακριβώς λειτουργεί δεν μπορώ να ξέρω διότι δεν διαθέτουμε το, χα... το κληρονομικό χάρισμα και οι πολίτες γύρισαν την πλάτη στην ΓΕΣΕ και στην Αδεδί. και φυσικά οι συνδικαλιστές σιγά μη προβληματιστούν yeah. οι συνδικαλιστές είναι εκεί για να παίζουν το παιχνίδι τους χρόνια yeah. και με εξαίρεση φυσικά το ΠΑΜΕ το οποίο ακολουθεί πάντα δική του πορεία και δική, δικό του μπαϊράκι ΓΕΣΕ και η αδεδί, κάμια 700 αριά, 600 άτομα κατέβηκαν εκεί στο δρόμο αυτοί είναι οι... οι τακτικοί πελάτες Αυτά λοιπόν, χρόνια και χρόνια συμβαίνουν αυτά με τις ε, υποτιθέμενες απεργίες Και βέβαια Τα ξαναματά είπαμε Για να χρησιμοποιούμε και για να κάνει ένα αρχαίο ρήμα Ότι Ούτε το μυαλό του πρόκειται να αλλάξει Ούτε τίποτα Αυτή είναι η τακτική Κατεβαίνουμε στην απεργία Τα βρίσκουμε με τον Υπουργό μας Και μπλα μπλά η ζωή συνεχίζεται Με τα επιδόματά μας Και τα λιμπάν και τα, λιμπάν, και τα λιμπάν. δεν είναι έτσι τα πράγματα τώρα Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά Ας πούμε η διαφορά της ε, Τετάρτης ε, με την απεργία τη Χθεσινής στην Ελλάδα που έγινε στην ε, Μεγάλη Βρετανία Βγήκανε δύο εκατομμύρια στους δρόμους Η χώρα δεν έχει ούτε Δουνουτού ούτε Τρόικα Ούτε είναι σε καμιά διεθνή οικονομική σουλουμουτούκου τσιτσιρή κατάσταση Ο δημόσιος τομέας παρέλυσε και καταλαβαίνετε ποιες είναι και οι διαφορές Μπορείς στο παρακαλώ Α, αυτή είναι Ευχαριστώ πολύ Λέει η τηλεακροατής Η διαφορά είναι ότι εκεί δεν είχαν πολύ ζωγόπουλο Παπαχρήστο Πώς τον είπε τον άλλον Παναγόπουλο Και όλα τα, όλα τα Πούλος τα οποία διαθέτουν Ε βέβαια Εκείνο το οποίο σου έρχεται στο μυαλό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι η νομή της εξουσίας στην Ελλάδα, αυτή ήταν πάντα περνάγαν καλά κάποιοι τώρα αυτούς που σου έρχονται στο μυαλό σήμερα είναι η λιστοσημορία του Πασόκ, εντάξει Πα... πάγκαλοι και τα λιμπάν και τα λιμπάν, όλα αυτά τα πριγκυπόπουλα και από κάτω ο λαός ε, όταν χρειάζεται τον καλούνε το λαό για να κάνει τα δικά του Πια δικά του θα μου πεις αν ρίψουμε μια ματιά στην πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας, όταν χρειάστηκε καλέσαν το λαό να τρέχει στις μικρές ασίες. Στις Μύρνες και τα Λιμπάν, και τα Λιμπάν, μετά καλέσαν το λαό να τρέξει στις Αλβανίες, μετά καλέσαν το λαό να, να λάβει μέρος σε επιλείους, μετά καλέσαν το λαό να λάβει μέρος σε ανένδοτους. Έτσι ιστορικά να τα πάμε, μετά καλέσαν το λαό να ρίξει τη χούντα. Όλα αυτά τα κάνει ο λαός. Στην εξουσία ήταν πάντα ίδιοι Και μετά καλέσαν το λαό να κατεβαίνει σε απεργίες Από το 81 και μετά Και κατεβαίνει ο λαός στους απεργίες oh Με τα γνωστά αποτελέσματα φίλε μου Αυτά είναι τα αποτελέσματα Δεν είναι ούτε ω άλλο πια η απεργία wake... Και βέβαια τρίβουν τα χέρια τους οι... Αυτοί, οι οποίοι προχωράνε την κατάσταση σε κάθε τόπο, αλλά και ειδικά στην Ελλάδα, μιας και μιλάμε για την Ερδοχώρα, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12. τρίβουν τα χέρια τους, διότι το πράγμα προχωράει κανονικά. Το σχέδιο προχωράει κανονικά. <Το> διότι αυτά τα μπουμπούκια τα οποία είναι πως τι λένε τώρα ε, κυβέρνηση συνεργασίας διορισμένη κυβέρνηση δεν ξέρω πως ακριβώς τι λένε <Κι> είναι τα μπουμπούκια τα οποία θα ψηφίσουν ε, τον προϋπολογισμό και φυσικά με τον προϋπολογισμό έρχεται και το καινούριο μνημόνιο <Κι> διότι από τις 12 μέχρι τις 16 τρέχοντος μήνος Αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής της Α. Α. Α. Α. και την έγκριση του ελληνικού προϋπολογισμού τα στελέχη της Τρόικας τα εξετάσουν τα νέα δεδομένα και αναμένεται να συζητήσουν με την ελληνική κυβέρνηση τις λεπτομέρειες του νέου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Χάλεβε <Λυξε Cars> τώρα, καταλαβαίνεις. Τόσο <Λυξε naval> λίγοι... <Λυξε naval> <»Cŏ naval> <tos> <tos> Να κάνουν ό,τι θέλουν τόσους πολλούς Βεβαίως Διότι αυτοί οι πολλοί Είναι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν αυτές τις συνδικαλιστούρες Fun. Τους εκπροσώπους yeah. Αυτών των uh, Πουλημένων Στους κατακτητές Τι να κάνουμε Έτσι είναι η κατάσταση Δημοκρατικά, <laughs> Δημοκρατικά Τους ψηφίζουν Οπότε λοιπόν Επειδή Καθημερινά χρησιμοποιούμε την έκφραση ακόμη δεν είδαμε τίποτε περιμένουμε να δούμε και τα καινούρια τι έχουμε τώρα Μουσική όταν α, η σωτηρία σου ακουμπάει στο περίφημο δίδυμο όπως το έχουν ονομάσει κάποιοι Μερκοζή δηλαδή Μέρκελ και Σαρκοζή with... καταλαβαίνεις τι σε περιμένει know... η Bild έκανε ένα δημοσίευμα στο οποίο αναφέρει ότι οι, ηγέτιδες, οι δύο ηγέτιδες δυνάμεις της Ευρώπης Οι δύο ηγέτιδες τώρα χάλευε εσύ Είναι η Γαλλία και η Γερμανία έτσι, έτσι Έκαναν ευρωπραξικό ποιμα, βέβαια Με μια σύμβαση που θα σταθεροποιήσει το ευρώ Με την υπογραφή της Γερμανίας χαρακ... ε, Σχολιάζει αυτό το δημοσίευμα και βέβαια δεν παρέλειψε η Bild να αναφερθεί, να αναφερθεί στη δήλωση του, Σο, του Σόιμπλε Ο Σόιμπλε ξέρετε ποιος είναι Ο Βιετναμέζος Γερμανός <Και> Ότι η Γαλλία και η Γερμανία έχουν την ευθύνη της ηγεσίας Την ευθύνη της ηγεσίας Ο Σόιμπλε Άμυρο το και κι αυτός άβουλο που λιμένο καθήκη εξυπηρετεί κάποια ή είναι αντί της σκα, ε, σκα σκα σκα δεν θα χρησιμοποιήσουμε την έχεις εκφράσει. είναι λέει τα δικά του παίζει το παιχνίδι του αλλά το κακό είναι ότι παίζει το παιχνίδι του εδώ και ο ανθρωπάκος ο δασκαλάκος ο εργάτης, ο καθηγητής ο ένας ο άλλος οι οποίοι γουστάρει το πετσί του σπασόκ. Πολιτική πασόκ καταλαβαίνει, καταλαβαίνει μην κουραζόμαστε Και όταν γίνονται εκλογές Αντιπροσώπους του στέλνει αυτούς Τους καθαρούς ανθρώπους Οι οποίοι είναι προσκυνημένοι Στον κάθε εντόπιο παράφρονα Βολεμένο του κόμματος Και αυτός προσκυνημένος Στους παραπάνω και Ταλιμπάν Και Ταλιμπάν και Ταλιμπάν. Αυτή είναι η κατάσταση και δεν αλλάζει Αλυσίδα είναι τα πράγματα Διότι, διότι, διότι, τι έχουμε Ο, οι σοσιαλιστές ε, οι Σοσιαλιστές, ναι ρε, παιδί μου Στη Γαλλία ανησύχησαν it... Για τη φιλογερμανική Στάση του Σαρκοζή Έλα Και ανησύχησαν οι σοσιαλιστές Και ξέρετε ποιον είχαν αρχηγό Οι σοσιαλιστές στη Γαλλία, έτσι I... Το παλουκάρι εκεί Το, το, το, το, το Γουμένεκ. Βέβαια Είναι οι σοσιαλιστές ρε παιδί μου Είναι μια ειδική ράτσα στην Ευρώπη Θα είδατε πως υπεδέχθη Όταν πήγε να μιλήσει ο Παπανδρέας, Πως τον υπεδέχθη ο Ευρωπαίος σοσιαλιστής Street fighter Μαχητή του δρόμου Ήταν ο, ο Παπαντρέος Είναι μαχητής του δρόμου Και θα ακούσατε το φοβερό Βεντσερέμος γουι Που είπε Αυτό το Άνω Δίποδο Ο γιος της Μαργαρίτας Αυτά δεν έχουν όνομα πια, έτσι Απολογήθηκε λοιπόν ο... ο Σαρκοζής Και μίλησε από την Τουλών στους Γάλλους Και είπε διάφορα Μεταξύ των οποίων ότι θα σώσει και την Ελλάδα ο Σαρκοζής για μία ακόμη φορά θα σώσει την Ελλάδα όπως την είχαν σώσει οι πρόγονοι του με την Αντάουντ και τα λιμπάν και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Ορίστε. Γιατί δεν τον βουλώνει. <laughs> <laughs> <you, thank> <laughs> Μιλάει στην Τουλών λέει, ένας φίλος τηλεέχρωτης, διότι βλέπει την Μέρκελ και τον Τουρλόντ τον τουρλωμένο λες Μα είναι δυνατόν ρε, Να τα βλέπεις αυτά Με παπαδήμους προδημουργούς <laughs> Δηλαδή τι φαντάζεσαι ότι αυτό Αυτός, αυτός ο Κυριούλης Διότι δηλαδή για έναν Κυριούλη πρόκειται Μπορεί να κάνει μόνο αυτό το συρφετό των 50 τόσων Τους οποίους Έχει εκεί οι υπουργούς Τι τους έχει <laughs> να βγούμε Με ένα βαθύ πασόκ από πίσω του Και με, με, τε, με τα πασαλήματα εκεί Του, του, του, του λαού Πως τον λένε και του, του Αντωνά και του φίλου μου <laughs> Τι φαντάζεστε ότι μπορεί να κάνει Αυτός ο Κυριούλης Που είναι, είναι τεχνοκράτης Ά, πα, πα, πα, Και τραπεζίτης Ά, πα, πα, πα, πα, πα. Ναι ρε παιδί μου Είναι τεχνοκράτης και τραπεζίτης Πατριώτης είναι ρε Ξεκίνα από εκεί μωρε το συλλογισμό σου μωρε. Ξεκίνα από εκεί το συλλογισμό σου να. Απαρατίστε με τους τύχλους. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα να δούμε. Και με συγχωρείς. Είναι ένας Έλληνας βουλευτής στην ε, καταγωγής ελληνικής, δηλαδή, στην... Ε, στην Ελβετία ο Ιωσήφ Ζησιάδης Η Επιτροπή Ελέγχου του Πόθεν Έσχες πά Θα μαζουρλάνει η Επιτροπή Ελέγχου του Πόθεν Τον κάλεσε γιατί έκανε κάτι δηλώσεις ο Ζησιάδης Για τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτικών στην Ελβετία Οι οποίες ε, α, είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις την ε, Επιτροπή Ελέγχου και ομόφωνα αποφάσισε η Επιτροπή Προσέξτε παρακαλώ Να στείλει επιστολή Αποφάσισε ομόφωνα η, η Επιτροπή Να στείλει επιστολή Στον κύριο Ζεσιάδη Με την οποία επιστολή θα τον καλεί εντός 15 ημερών να προσέλθει στο ελληνικό κοινοβούλιο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες μου. Έτσι και δεν το κάνει ζησιάδι κούνια που σε κούναγε. Άρα και πάρει μπροστά ο καπετάνιος της Επιτροπής Ελέγχου. Φεύγα μεγάλε, πάρε δρόμο να σωθείς. Παίζουν. Τα παιδεία πέζει Αυτή δεν είναι ακριβώς παιδεία είναι πουλημένα καθάρματα αλλά παίζουν συνεχίζουν το παιχνίδι τους κανονικά mm -hmm. και κυρίες μου και κύριοι βαρέστε σάλπιγγες θα τα μάθατε τα... τα νέα θα τα μάθατε δάμα τα, τα νέα ε? mm -hmm. βαρέστε σάλπιγγες, βαρέστε τύμπανα, βαρέστε τουμπελέκια mm -hmm. γύφτη βγάλτε τα κλαρίνα και παίξτε σκοπούς όχι δεν Σαλπίνγκες βάλει Κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παντελής Καψής. Σας ε, φταίει το το το Καραμανλέικο. Όλο αυτό που φωνάζεται τα τζάκια και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Ο Παντελής Καψής λοιπόν, ε, αναλαμβάνει την ε, κυβερνητική εκπροσωπεία του Κυριούλη και, και της του και έτσι λοιπόν ένα ακόμα προσώπατο θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στις σελίδες της ιστορίας της Ελλάδας Ε, τώρα σου ξυπνάει μια, ένα ερώτημα, ένα, δηλαδή κάθισε και σκεύεσαι τώρα λέμε, σκέβεσαι. Μπορείστε Παρακαλώ Και <laughs> η αλήθεια να πούνε φίλε πλάκα μου κάνει <laughs> Πότε την είπαν την αλήθεια <laughs> Γιατί να πούν την αλήθεια οι Δημοσιογράφοι οι οποίοι λένε την αλήθεια ξέρεις που είναι σε καμιά γωνία Σε κάποιο άκρο της Ελλάδας Και αυτούς τους έχουν στο μάτι εκεί κάποια τρακοσαριά 500 ρουφιάνι Και βαράνανε λέει τα τι αλήθεια να πούνε οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι κάτω από τον καψί. Αλλά το θέμα, να, στο, να σου κάνω μια απορία να σου μεταφέρω που έχω. Εσύ θα παράταγες τη σίγουρη δουλειά σου για δύο μήνες που μεθάνε στην κυβέρνηση ο Παπαδήμος, γιατί τόσο λένε τώρα, συμφώνηξε ο φίλος μου ο Αντώνης, το Φλεβάρι να φύγει ο Παπαδήμος. Τι θα κάνει μετά ο καψής, γυρίσει τη θέση του, και την έχει πάρει άλλος. Ε, μήπως θέλεις να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Τέλος πάντων, τακτοποιημένη πια πολ και πολιτικά η οικογένεια Καψί, με τον πατριάρχη, αλής του μνήμη, τον μπαμπά, ο οποίος έκανε τι, έκανε... Ο, δημοκράτης τώρα από κούνια Τέλος, Τέλος πάντων, <Τέλος> ε, ναι, να τακτοποιήσουμε και το μικρό χαζό. και να τελειώνει να ατακτοποιηθεί ο Λάκηρη πολιτικά μιλάμε η οικογένεια γιατί κατά τα άλλα δεν δεν ήταν ατακτοποιητή για αυτόν ακριβώς το λόγο παρακαλώ κυρία ναι ναι ναι βίοι παράλληλοι Βίοι παράλληλοι των αδερφών Χαζόν φίλε μου, θα, αν θα λέει ο ο ο, καψίστο, ο μικρός, ο μέγκας, τον αδερφό του, έγινε ο αδερφός μου υπουργό, με, όπως έλεγε εκείνος ο Βλάξ, ο Γιοργιάδης για τον αδερφό του, κοίταξε να δεις, είναι βίοι παράλληλοι των βλακών. Τι να κάνουμε Αυτός, Αφού αυτούς θέλει ρε πουλάκι μου τώρα Η κοινωνία τι να κάνουμε Τι θες να κάνουμε do... Γι' αυτό λοιπόν αφού θέλει αυτούς η κοινωνία Care. Είμαστε πιο διεφθαρμένοι Και από την Κάνα και από την Τινησία Και από την Αμίμπια και από την Ρουάντα Και απ' το Ερ... Πουέρτο Ρίκο και από την Ποτσουάνα yeah. Δεν τα λέμε εμείς Αυτά, αυτά τα λέμε Τα λέει Η έρευνα και η έκθεση my... Που την οποία δεν θα πίστευε κανείς Ότι μετά από τόσα χρόνια διακυβέρνησης Από καθαρούς σοσιαλιστές Πατριώτες, δημοκράτες Τα τελευταία δύο χρόνια Και τις ενέργειες που, κάνει, που έκανε αυτός ο υπερπατριώτης Τώρα ο Παπανδρέου, Να αλλάξει τη χώρα και να πατάξει τη διαφθορά Θα πήγαινε παρακάτω από ό,τι ήσουν στη διαφθορά Ε? Καλό. Πουτσουάνα μας έκανε Πουτσουάνα μας έκανε δε. Πιο κάτω και από την Πουτσουάνα είμαστε. Τι να κάνουμε Πουτσουάνα που μας χρειάζεται θες να πεις Λοιπόν Η ανοιχτή πληγή είναι η χρηματισμή Έλα Σε πολλούς τομεί του δημοσίου Έλα μη μου λες τέτοια και έφεραν την Ελλάδα μαζί με την Ιταλία να είναι οι δύο χώρες της Ευρωζώνης με τη χειρότερη βαθμολογία στην διαφθόρα. Έλα! Είναι η Transparency, πως διάολο τη λένε International, ο φορέας που κάνει κάθε χρόνο έρευνα για θέματα διαφθοράς και για το 2011 κατατάσσει την Ελλάδα στην 82 η θέση παρακαλώ. Στην τελευταία θέση, στην 178η, για να φανταστείτε, είναι η Σομαλία. Κατάλαβες έτσι Φυσικά πρώτη είναι η Δανία, η Νέα Ζηλανδία <Καισ ogni> Λοιπόν πέρσι για να μην ε, σας κουράζουμε Η Ελλάδα ήταν στην 78η θέση Και φέτος κατρακύλησε στην 80η <Καισ> Μα γιατί ρε παιδιά αφού δεν χρηματιζόταν κανένας Όλα ήτανε ε, Ξελαμπικαρισμένα Πως για όλο <Καισ Καισ Καισ> Πα. πα, πα, πα, πα Θέλετε και βολτίτσες εκτός Ελλάδας, ε. Πήγαν τρεις βουλευτές στο Βερολίνο. Τι τι θέλετε, ρε παιδιά, της βόλτες. Τι τα θέλετε. Και ποιοι πήγαν τώρα προς. Ο Μαγκούφης. Α, πα, ο Μαγκούφης. Ο Αδόναρος και ο Πλεύρης. Μιλάμε για μεγάλες μορφές της δημοκρατίας τώρα. Τώρα σου μιλάω πιάστε δουλειά γλύφτες για τα αγάλματα. Πήγαν λοιπόν στο κτίριο της ελληνικής κοινότητας, όπου τους περίμεναν. Τους περίμεναν και τι δεν άκουσαν Βέβαια είχαν ληφθεί ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας Αλλά όμως επιστράτευσαν μέχρι και ροπαλοφόρους και μπράβους για την προστασία των βουλευτών Άκου να δεις τώρα Άκου, άκου, άκου, άκου Επιστράτευσαν ροπαλοφόρους και μπράβους για να, για να προστατεύσουν τους Έλληνες βουλευτές Οι οποίοι πήγαν να δουν Έλληνες της Γερμανίας Τους έριξαν κάτι ξεγυρισμένα μπινελίκια Τα οποία τα πήραν φάγαν ή πιαν τζάπα όπως πάντα Και γύρισαν τζάπα στην Ελλάδα όπως πάντα Και βέβαια η εικόνα, η εικόνα του Υφυπουργού Εθνικής Αμήνης στην Πάτρα να συνοδεύετε από 10-15 μπράβους αστιφύλακες για να πιει έναν καφέ. Ψάξτε να τη βρείτε. Αλλά αυτή την εικόνα θέλετε έτσι δεν είναι. 10-15 τον φύλακα να πάει σε μια καφετερία στην Πάτρα του Αγίου Ανδρέα προχθές εκεί ποτέ ήταν. Για να πιει καφέ το πολλάκι μου. Γιατί σφάζονται τώρα, σφάζονται up, Σφάζονται αυτοί σφάζονται δεν έχουν πρόβλημα Για θέσεις και αρμοδιότητες εκείνο που τους ενδιαφέρει Όπως εκείνο που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή και το πατριωτικό κόμμα που λέγεται Πασόκ Είναι οι διαδοχές Το Πασόκ Πλάς Το Πασόκ Πλίτς Το Πασόκ Πλούτς Το Πασόκ Πλίτς Πλούτς Επεξεργάζεται το καινούριο Πασόκ Το οποίο θα πρέπει να σε κυβερνήσει Είναι το καινούριο Πασόκ Το οποίο έκαναν τόσα χρόνια Κάθε δυο τρία Για να σε φέρει στην κατάσταση που σε έφερε Τώρα αυτά είναι τα προβλήματα της Ελλάδας σήμερα Βέβαια μέσα σε όλα αυτά Κυρία μου και κύριε μου Στο, του, στο σούνιο άραξε φρεγάτα στο Σούνιο και βγήκαν για καφέ εκεί στι καφετέρια οι Τούρκοι Και για άλλη μια φορά προκαλούν οι Τούρκοι και τρίχες Παρακαλώ Καλό σου. Τι έγινε το Πασόκ Πλάς Τι δώρα Ξαριανό <laughs> και χωμενίδι. Όλου. Α, ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία δώρα. Τα είμαστε καλά, τα χαρούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αν πάρετε το πακέτο Πασόκ Πλασ, λέει ο φίλο, σα επιφυλάσσει δώρα έκπληξη. Μέσα. Έχει Καρατζαφέρι, έχει Ψαριανό, έχει και Ντόρα και ο να τόνει, Πασόκ πλάση αυτό, τι να κάνουμε Η the... λοιπόν Οκτώ η ώρα εισήρθε σε ελληνικά χωρικά ύδατα κινούμενη μεταξύ Εύβοιας και Άνδρου και άλλαξε στο Σούνιο Αυτά τώρα δεν γίνονται ε... Για εξοπλισμούς και τέτοια Αυτά είναι μέρος του γενικότερου σχεδίου Το οποίο γενικότερο σχεδί, σχέδιο Θα φτάσει στο σημείο Να γίνει ό,τι γίνει στη Θράκη Καταρχάς Καταρχάς Είναι το πιο πρόσφορο έδαφος Ένα από τα πρόσφορα εδάφη είναι και η Ήπειρος Δεν, ξε, δεν πάει το μυαλό μας Αν θα γίνει σε δεύτερη φάση ή αν θα γίνει και ταυτόχρονα τίποτα δεν αποκλείεται γιατί έτσι περικυκλώνεις και ολάκερη τη Μακεδονία λέμε τώρα okay. αυτά λοιπόν ούτε κινδυνολογίες η τουρκική φρεγάτα πήραν καφεδάκι τα τουρκάκια τα Malta York στο Σούνιο και άλλα διάφορα που γίνονται πάνω στη Θράκη αυτή τη στιγμή και οι σημαίες της Κρήτης και όλα αυτά Καλό. Σε ποιο λιμάνι. Α, ναι. Α, ναι. Α, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι Α, ναι. Πιάσα. Το πιασα, το πιασα, το πιασα, ευχαριστώ, ευχαριστώ Από το πολύ συνοστισμό στο λιμάνι της Μύρνης, λοιπόν, σημειώνει εδώ ο φίλος Σπροχνόταν, σπροχνόταν οι Τούρκοι, ναύτες Και την α... πέσανε στο σούνιο για καφεδάκι, στον Πειραιά για πατσά Από τη λέει Κυρία μου και κύριέ μου, και ενώς αυτά συμβαίνουν καθάπασα την επικράτεια Καθάπασαν την επικράτεια, η οποία συντόμως, λέει, συντόμως δεν θα είναι άπασα. <laughs> θα είναι άλλη επικράτεια, τέλος πάντων. Ε, μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, λέγαμε και προχθές ότι <laughs> ο Τιτάνας, αυτός, τι ήταν ο τεράστιος της πολιτικής, μιλώντας σε εκατομμύρια τηλεθεατές για τον μπάγκαλο σας μιλάω, αποκάλεσε το λαό ε, φασίστες, κομμουνιστές και μαλάκες. Λοιπόν αυτό το άτομο με το οποίο βαφκαλιζόμαστε αυτή τη στιγμή και παίζουμε αυτά που, λέει, αυτά που λέει και ξεχνάμε τα ουσιαστικά προβλήματα και αυτά τα οποία επέρχονται τα οποία θα πληρώσουν άπαντες ακόμα και αυτοί που αυτή τη στιγμή κόβουν τις φλέβες τους για την πολιτική Πασόκ Γιατί, γιατί λέει, είπε ο Πάγκαλος το λαό, μαλάκες φασίστες και κομμουνιστές γιατί έτσι λέει, μιλούσε και ο Ντεγκόλ Ξέρεις ρε πάγκαλε να ενημερώσω κάτι Έτσι μιλούσε και ο Καραϊσκάκης Όχι σαν τον Ντεγκόλ Πιο σκληρά Λοιπόν Δεν θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις έναν Έλληνα Διότι ο Ντεγκόλ Είχε και αυτό το, το καθοσπρέπει Ενώ ο Καραϊσκάκης του έγραφε Εις τον Μπούτζον του. του Δεν θα μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις Αλλά θα μου πεις α, Μέσα σε αυτό το τεράστιο ξύγκι που διαθέτεις Να υπάρχει γραμμάριο ελληνικότητας Ερώτημα βάζουμε Δεν υπάρχει Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς Το λόγο εσύ είσαι με τον Τεγκόλ Και εμείς είμαστε με τον Καραϊσκάκη Πόσοι είμαστε Δεν έχει σημασία μόνο είμαστε αυτοί που σου τα λένε σήμερα για αυτό που θα σου έρθει αύριο ο, ο ξεφθυλισμένος αυτός ο βιετναμεζο όπως είπαμε που το Μάρι αυτό που το έχουν βάλει εκεί λοιπόν, λοιπόν η φρεγάδα λοιπόν είναι στο Σούνιο Στη Θράκη ζητάνε αυτά που ζητάνε. Στην Κρήτη ε, αρχίζουν και βγάζουν σημαίες ανεξάρτητης Κρήτης. Να το πάρουμε έτσι, να το χορέψουμε λίγο σήμερα. Ε, τα Σκόπια, πέντε του μηνός περιμένουμε το δικαστήριο της Χάγης, οπότε αν τους δικαιώσει, που μάλλον θα τους δικαιώσει, θα έχουμε αναταραχές στην ε, Μακεδονία, θα βγει ο κόσμος, καταλαβαίνετε, και τα λιμπά, και τα λιμπά. Υπάρχει μια αναταραχή στην Ελλάδα θα, θα υπάρξει μια αναταραχή στην Ελλάδα Η οποία αυτή αναταραχή Θα οδηγήσει κάποιους Στο να υπερασπίσουν Τους άλλους Και φυσικά Επειδή στο, Στη γη του Κόσιφα Υπερασπίσαν τους Αλβανούς Στη Θράκη ίσως θα βγάλουν το θέμα της μειονότητας το ανύπαρκτο για μας, αλλά το υπαρκτό για αυτούς που παίζουν τα παιχνίδια τους. Οπότε καταλαβαίνετε, μην ξεχνάτε το πολύ πολύ βασικό, ότι αφού χωρίσαν τη Γιουγκοσλαβία σε έξι κομμάτια, οι που κροάτε Κροάτες από την αρχή κάναν αυτά που κάναν, για να πάρουν τα ορυχία της Τούσλα, Αφού τα πήρε η εταιρεία του Σόρου και τους Όρος ε, για ένα κομμάτι ψωμί, για να τα πάρουν οριστικά μετά τα βομβάρδισαν. Μην ξεχνάτε, για να, για να φτάσει το εργοστάσιο της Φίλιπ Μόρης, τη, της ε, που ήταν στη Γιουγκοσλαβία, στα χέρια της Φίλιπ Μόρης, δεν, έφτασε, δεν έφτανε μόνο τα χαρτιά που το πήρε για ένα κομμάτι ψωμί. Το βομβάρδισαν. Μην ξεχνάτε ότι για να πάρουν το εργοστάσιο της Γιούγκο, δεν έφτανε το ότι τα πήραν από την επιτροπή που είχε δημιουργήσει το Δουνουτού εκεί Μετά το βομβάρδισαν <Και> Κυρία μου και κύριέ μου Για να καταλάβεις Όχι να καταλάβεις εσύ, εσύ τα ξέρεις όλα Για να καταλάβεις στρατιωτικά Μια περιοχή χρειάζεται πόλεμος Ε... Αν θες να κάνεις ένα πόλεμο πρέπει να μελετήσεις προηγούμενους πολέμους και αυτοί που διεξάγουν τον πόλεμο αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια έχουν μελετήσει πολύ καλά ιστορία και εκείνος που εκπώνησε αυτό το σχέδιο το οποίο διεκόπη με, την, με τον υπαρκτό σοσιαλισμό την περίοδο ξέρετε πια το λεγόμενο υπαρκτό σοσιαλισμό είχε μελετήσει πάρα πολύ καλά και είχε μελετήσει πάρα πολύ καλά Ρίγα λοιπόν ο Έλληνα. Ρίγας Φεραίος. Βλέποντας τότε το, την κατάσταση, τι σκέφτηκε yeah, ότι ένα πολιεθνικό κράτος στα Βαλκάνια με τις πλούτο-παραγωγικές πλουτο, πηγές που έχει, μπορεί να ζήσει με ισονομία, ε, δικαιοσύνη αυτούς τους λαούς. βάση ελληνικών αρχών. Μεγάλη σκέψη. Τις πλήρωσε με τη ζωή του. Αυτός λοιπόν που εκπώνησε το σχέδιο πριν πολλά χρόνια, γύρισε το σχέδιο του ρίγα ανάποδα Αυτό, αυτοί οι λαοί δεν θα ζήσουν ισόνομα δίκαια και τα λιμπάν και τα ε, αυτές τις πλουτοπαραγωγικές πηγές θέλουμε και θα τις πάρουμε υποδουλώνοντας τους λαούς των Βαλκανίων οι λαοί των Βαλκανίων υποδουλώθηκαν με μια διακοπή εκεί με τον υπαρκτό σοσιαλισμό Για το σχέδιο μιλάμε αυτόν Και μόλις έπεσαν τα τείχη Ξεκίνησε το πανηγύρι από τη Γιουγκοσλαβία Τα ερωτήματα είναι πολλά Ποιοι χρηματοδότησαν τα 100 και πλέον κόμματα Τα οποία υπήρχαν στη Γιουγκοσλαβία Για να ρίξουν το σλόμπο Ποιοι χρηματοδότουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 300 κόμματα για να βγαίνουν να λένε Να το παίζουν σωτήρες σε ποια χέρια θα καταλήξουν τα λιγνητορυχεία της Ελλάδας, η Ιταία, η, η Πτολεμαΐδα, τα χρυσορυχία, πως διάολο τα λένε, στα Κιλκύς και τα Λιμπάν και τα λιμάν τα νερά και τα πετρέλαια του Ιωνίου και της Ιππήρου, πώς θα τα πάρουν. Μα και εκεί τα μοίρασε το δούνου του. Και υπήρχε και επιτροπή σαν αυτή που είναι ο Κουκιάδης αυτή τη στιγμή και τα πουλάγε μπυρ παρά. Τα πούλαγε μπίρ παρα, 23 εκατομμύρια ευρώ ε, δολάρια, με συγχωρείτε, είχαν αγοράσει το, το ορυχείο, τζάπα δηλαδή, όταν οι ίδιοι με εξα, είχαν πάρει 600 εκατομμύρια δάνειο για να το αναβαθμίσουν. Το πήραν λοιπόν τζάπα, δεν τους έφτανε ότι το πήραν τζάπα. <ΣΣΣΣ> το κατοχυρώσανε στην πάρτη τους βομβαρδίζοντάς του. Και φτάσαμε στο σημείο να, βα... να φτιάχνουμε μπλουσάκια βερτζάζε με το στόχο μπροστά και να λυπόμαστε Εσύς, γιατί ήταν μακριά το Βελιγράδι Ήταν μακριά το Βελιγράδι κυρία μου και κύριε μου oh, και συμμετείχαμε στον πόνο τους και στις παράπλευρες απώλειές τους στο θάνατο ενός λαού και στον εξεφτελισμό ενός λαού yeah. φορώντας τα μπλουζάκια με τους στόχους Όμως κυρία μου και κυρία μου Εκείνη είχαν και έναν Μπλάντιτς εκείνη την εποχή. Ο οποίος Μπλάντιτς τους δούλεψε τους Αμερικάνους. Έφτιαξε τάνκς από εφημερίδες. Μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά είναι αλήθεια. Έφτιαξε αεροπλάνα από εφημερίδες. Και τα μόσχια βομβάρδιζαν αυτά. Ενώ ο στρατός του ήταν κρυμμένος. Και σε ρωτάω εσένα στην Ελλάδα, ε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν χρειαστεί κάτι, ποιον έχεις και ποιον στρατό θα κρύψει. Αυτόν που σου άφησε ο Μπεγλίτης. Αυτόν που σου άφησαν οι προκάτοχοι του Μπεγλίτη. Hey, ποιον, ποιον, ποιον στρατό και τι θα κάνει. Hey, Στη θα μου πεις και σενάρια ακραίας επιστημονικής φαντασίας. Hey, Έτσι θα κατακτηθούν ολόκληρα τα Βαλκάνια. Hey, και μην ακούς τις μπουρδες, τα Βαλκάνια είναι αποθήκη της Ευρώπης. Hey, τα Βαλκάνια όλες οι αυτοκροατορίες τα θέλανε. Θα θυμάσαι φυσικά τα μισά τα είχε η αυστρογκαρία, τα άλλα μισά τα είχε η Οθωμανική Όταν είπε αυτά που είπε ο Ρήγας <Κι> Τα Βαλκάνια <Κι> Με εκπονημένο εδώ και χρόνια σχέδιο Θα τα είχαν κατακτήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό Αλλά παρενέβησαν αυτά τα χρόνια του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού Τα Βαλκάνια τα έχουν ήδη κατακτήσει Και το μόνο μέρος που όχι δεν έχουν κατακτήσει που δεν έχουν βάλει απόλυτα το πόδι τους όπως στην διαλυμένη και διαιρεμένη πρώην Ιουγκουσλαβία είναι η Ελλάδα Οπότε περίμενε be... Περίμενε μεγάλε You're... Έτσι λοιπόν You're... Έτσι λοιπόν no Κάτσε και άκου τις αναλύσεις yeah. αυτών οι οποίοι τα παίρνουν χοντρά για να λένε ότι λέγανε οι Ιουγοσλάβοι στις τηλεοράσεις τα 100 και πλέον κόμματα και επειδή αυτοί βιώσαν στο πετσί τους, στο δούνου του πολύ πριν από σένα όταν τους λυπόσουν, δηλαδή μετά τους λυπήθηκες όταν τους βομβαρδίσαν, λοιπόν. Το Μαυροβούνιο αν δεν με απατάει μνήμη μου Πέρσι πρόπερση. Ο τουρισμός κέρδισε 29 εκατομμύρια ευρώ Ε λες 29 εκατομμύρια ευρώ Θα σπρώξει κάτι στο τεράστιο χρέος Που του δημιουργήσανε Και σε αυτή τη δημοκρατία της πρώην Γιουργοσλαβίας Αμ yeah. δε τα 28,5 εκατομμύρια ήταν κέρδη των Γερμανών επιχειρηματιών οι οποίοι λιμένονται τις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας. Οι 500 ήταν φόροι για να πάνε να πληρωθούν τα δάνεια. Αυτά μείναν δηλαδή στο κράτος. Είναι ακριβώς το ίδιο σχέδιο μεγάλε. Ότι τα κέρδη από τις επιχειρήσεις που θα αγοράσουν οι ΧΙΠΣΙΟΜΕΓΑ δεν θα πάνε σε καμιά Ελλάδα, αλλά θα πηγαίνουν στα χέρια των ιδιωτών και τον ε, του Δουνουτού και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Έτσι, λοιπόν, Ακριβώς αυτό έγινε Πέρσι Πέρσι ή Πρόπερσι, είναι στοιχεία Περσινά ή Προπέρσι Αυτά λοιπόν προς τους υποστηριχτές της πολιτικής Πασόκ oh, Παρακαλώ Ράδιο Άρτα 101.5 Παπάκι Μουάκ μουάκ Παπάκι Gmail.com Ευχαριστώ πολύ Να είστε καλά Έτσι θα το δείξουμε Ράδιο Άρτα 101.5 Μουάκ μουάκ Παπάκι δω Τελεία ακόμη Αυτά τα ωραία θα σου συμβούνε Με μαθηματική ακρίβεια Τώρα κοίταξε να δεις κάτι Αυτά ενισχύονται στο να σου συμβούν και από, από μία άλλη σκοπιά, από την εξής. Η σκοπιά είναι η εξή Μεγάλη, ότι δεν είναι μόνο ότι θα έρθουν πια οριστικά στα χέρια τους όλα αυτά τα πράγματα, είναι ότι πρέπει να ξεφορτώσουν και την παραγωγή τους, Μεγάλε. Μην ξεχνάς ότι παράγουν ασταμάτητα μικρά, μικρά γουρουνάκια, μπομπούλες, τις οποίες κάπου πρέπει να τις ξεφορτώσουν. Τώρα, αν θα τις ξεφορτώσουν πρώτα στη Συρία και μετά σε σένα... Άγνωστε βουλέ των πουλημένων καθαρμάτων. Τι τραγουδάρα είναι αυτό, <Τι αρέσει> Άρα και μια ανάσα. Φανταστείτε. εδώ. Αγώνα δεν γίνεται εδώ. δεν υπάρχει. Άκου, λοιπόν, τις μουσικές που σου στερήσαμε Παρακαλώ Μπορείστε <laughs> Μα αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ Μα χορεύουμε τα, ήδη, να, τα τα. Χορεύουμε Έτσι που λες φίλε μου Μας το χαμόγελο Μας στερήσαν τις μουσικές Μας έχουν πήξει Με την ξεβρά πουλιμένη που ψυχή τους Ό,τι και αν ανοίξεις τηλεόραση ράδιο θα ακούσεις τον εξεφτελισμό να χύνεται πλέριος και να σου μαυρίζει την ψυχή και την καρδιά. Και πρέπει λοιπόν που λες, να ξεφορτώσουν κι όλα στην παραγωγή. Η παραγωγή όπως γνωρίζεις έχει απεμπλουτισμένα ουράνια και τα λιμπάν και τα λιμπάν και τα λυπάσαι ακόμη τα παιδάκια της Γιουγκοσλαβίας έτσι δεν είναι ή κάμνο λάθος κρυφογελάσαι και λες να στο το πω δηλαδή τι λες τι μαλακίες λέει αυτός το ίδιο δεν θα το λες αυτό όταν θα σουύρχονται γιατί απ' την εποχή του Σιμιτέκολου σου λέγαμε τι σύρχετε, χωρίς να διαθέτουμε το κληρονομικό χάρισμα απλώς να αντέχαμε τους προδότες και σούρθε. Για ακόμα δεν είδε τίποτε Μουσική Να ξεφορτώσουν που Κυρία μου και κύριέ μου Μουσική Χτυπημένος από δύο-τρεις πλευρές από φάρμακα, από ενέργεια και από το νερό όπως σημείωσε δεν θα το ξεχάσω αυτό ένας φίλος τηλεακρότης εδώ και πολύ καιρό θα χτυπήσουν και με το νερό όλα αυτά απεργίες μεγάλες κουβέντες αναλύσεις ιστορίες που κάνει ο Πάγκαλος γίνονται για ένα μόνο λόγο για να ασχολείσαι μόνο με αυτά και με την τρομοκρατία που σους παίρνουν και απ' την άλλη να ψάχνεις λεφτά για να πληρώνεις για να ξεζουμίσουν ό,τι σου έχει απομείνει γίνονται μόνο για αυτό το λόγο για κανέναν άλλο λόγο παρακαλώ ενθάδε κίντε Ξέρει πολύ καλά ο Πάγκαλος τι κάνει Δυστυχώς ο Πάγκαλος Ξέρει πολύ καλά τι κάνει Αλλά δυστυχώς Μεγάλος αριθμός Του λαού Ποτέ δεν ήξερε τι έκανε Και μην ε, τσιμπάτε Στο ότι καταχτήσαν εύκολα Έναν ε, βαθιά τριωμένο λαό Και ότι έκανε καλά τη δουλειά του Ο Αντρίκος και η παρέα του Δεν είναι θέμα το ότι εντάξει σκύβουν αυτή τη στιγμή τα πουλάνε όλα βλέπετε να τα αγοράζει κανένας <Τι> ή και σε αυτά που βάζει χέρι βλέπετε να μην έχουν προβλήματα <Τι> τα προβλήματα σταματάνε μία και καλή <Τι> όπως σταματήσαν το στην Τούσλα στο εργοστάσιο καπνού, στην ε, Ιουγκοσλαβία, στη Γιούγκο και σε άλλες πολύ μεγάλες Τεράστιες βιομηχανίε <Τι> και σε τεράστιε ε, Παραγωγικά, παραγωγικά κομμάτια Τα οποία καταχτήσαν Αυτά τα οποία έλεγε Ο Μεγάλος Ρήγας Ότι μπορούν να κάνουν αυτούς τους λαούς Να ζουν εν ειρήνη, ισόνομα Και δίκαια Σήμερα έχουμε και το Συμβούλιο Επικρατείας για τη νομιμότητα του Χαρατσιού. Καλά, χαιρέτα μας Και τώρα εγώ θα σου πω, κάνω μέσα σε όλα αυτά Θα σου πω ότι η Ελλάδα μπορεί να μην το πιστέψεις Έκανε εισαγωγή κοπριάς 3 εκατομμύρια ευρώ Αυτό που σου λέω αν θες το πιστεύεις, αν δεν θες μην το πιστεύεις Τι άλλο να σου πω ρε μεγάλε Τι άλλο να σου πω, έκανε εισαγωγή κοπριάς 3 εκατομμύρια ευρώ θα μου πεις, χρειάζεται στο μαγειρίο της Βουλής για να τρώνει άνθρωπο. Δεν μπορεί να τρώνε τόπια κοπριά, πρέπει να τρώνε ξένοι. <Και> ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι άλλο θες να σου πω. <Και> ναι. Τι να αλλάξει δηλαδή, για μας. <Και, ναι. και να σου πω, και την ιστορία τώρα πηγαίνοντας προς το τέλος, ενός κακομύρη Ινδού Πήγε να ζητήσει άδεια λοιπόν ο Ινδός. Πήγε να ζητήσει μια άδεια η ψυχούλα. Ήταν η γητευτής φιδιών. Και πήγε εκεί να ανοίξει ένα μαγαζάκι να πηγαίνουν οι τουρίστες να κάνει λουλουλουλούς στα φίδια να κάνει να παίρνει κανένα φράγκονα. Πούμε για Και οι εφοριακοί τους ζήτησαν μίζα στην Ινδία. Του λένε Χώστα. Και τι έκανε. Πήρε όλα τα φίδια και πήγε και τα μόλις μέσα στην εφορία. Ωραίος ο Ινδός. Ωραίος ο Ινδός. Τα μόλις τα φίδια όλα στην εφορία. Και όπου φύγει, φύγει η εκεί. Κατάλαβες Ρε παιδί μου, οι είναι σε όλο τον κόσμο Δεν αλλάζουν ποτέ να 600 ευρώ πρόστιμο στην Ουγγαρία μα είσαι άστεγος <Ρι> <Ρι> Δεν είναι αυτά, δεν γίνονται ρε, Δεν γίνονται αυτά Μιλάμε σοσιαλιστικά τα μυαλά, καθαρά δηλαδή <Ρι> Είναι μυαλά σοσιαλιστικά Κυρία μου και κυρία μου Και βέβαια μιας και μιλήσαμε για το Ρίγα και για όλη την κατάσταση αυτή η οποία, η οποία θα μπορούσε να... Αυτός ο, ο εγκέφαλος που την εκπόνησε πριν πολλά χρόνια εκεί στο τραπέζι στην Αμερική με εχμή του δόρατος εδώ Γερμανούς από πίσω κολαούζους Γάλλους και τα και τα λιμπάν, θα μπορούσε να της δώσει το όνομα Κωδικός Ρίγας γιατί άμα το γυρίσεις ανάποδα είναι ακριβώς αυτό Λοιπόν, αλλά όμως θα σου θυμίσω το εξής Σαν σήμερα λοιπόν 2 Δεκεμβρίου του 1822 Αυτοί που σήμερα είναι <laughs> Εταίροι σου Δηλαδή οι Γάλλοι η αυστρο η οποία περιλαμβάνει η Πρωσία μέσα Γερμανο-Ταλιμπάν και, και Ταλιμπάν αλλά και η Ρωσία η οποία ήταν η μεγάλη της τότε Ευρώπης συνεδρίασαν στη Βερόνα αγαπητέ μου φίλε, στην Ιταλία για να καταδικάσουν τι, τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα των υπόδουλων λαών. Μην ξεχνάστε ότι το 1822 εσύ ήσουνα υπόδουλος κάπου αλλού έτσι λοιπόν και επειδή εκείνη την εποχή κάποιος ήταν αθυρόστομος και έλεγε τα πράγματα με το όνομά του, αυτόν δεν το θυμήθηκε ο Πάγκαλος απλά θυμήθηκε τον Ντεγκόλ και ήταν το όνομά του Πάγκαλε και είναι το όνομά του και θα είναι στον αιώνα τον Άπαντα Κύρια μου και κύριε μου να να κλείσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα να μου επιτρέψω Θανάση να θα του πάρω κανα λεπτάκι από τα γλέντια του. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμούνται το Λούτσιο Μάγκρι Ο Λούτσιο Μάγκρι Πέρα από το ότι είναι ο ιδρυτής της φημισμένης εφημερίδας Της Ιταλικής Αριστεράς Είναι ο Λούτσιο Μάγκρι Αυτός ο οποίος δεν τσίμπησε σε ευρωκομμουνισμούς και τέτοια Τέλος πάντων, όσοι το θυμούνται τον θυμούνται ιστορικό στα έλεγχος του πιτσί, ο οποίος αυτοκτόνησε, αυτοκτόνησε την κυριακή, προχθές δηλαδή την κυριακή που μας πέρασε, σε μια κλινική που διευκολύνει τις αυτοκτονίες, τις αυτοκυρίες εκεί στη. Λοιπόν, κύριες μου και κύριε μου, κύριοι μου. Το 70 το πιτσί τον είχε διαγράψει μαζί με την ιστορική του ομάδα η οποία λεγότανε και αυτή «Μανιφέστο». Και τον τελευταίο καιρό δεν άντεξε. Δεν άντεξε λοιπόν ο Λούτσιο Μάγκρι και σημείωσε ο ίδιος σε σημείωμά του ότι η ζωή είχε γίνει αφόρητη για αυτόν. Τόσο σε πολιτικό επίπεδο, όσο και σε προσωπικό. Ιδιαίτερα μετά το θάνατο της συντρόφου του. 79 χρονών ήταν ο Λούτσιο Μάγκρι. Και... Τον έτρωγαν δύο μεγάλα πράγματα... Παρακαλώ Μπήκε το Ναι, ναι, ναι πολύ Του θύμισε την Πινελόπη Δέλτα Ανας φίλος μπήκε το Δενωτού Εκεί αυτοκτόνησε ο Μάγκρι Μπήκαν οι Γερμανοί εδώ Αυτοκτόνησε η Πινελόπη Δέλτα Αυτά λοιπόν Για τον Λούτσιο Μάγκρη, Ο οποίος δεν άντεξε Την απουσία πολιτικής και ανθρωπιάς θα έλεγα όλα αυτό το μπάχαλο αλλά και την μεγάλη αποσία της συντρόφου του Κυρία μου και κύριε μου μείνετε στο ραδιόφωνο γιατί θα ακολουθήσουν τα γλέντια του Θανάση ορίστε παρακαλώ <laughs> <laughs> Δεν έχουν πρόβλημα αυτοί ανασταίνονται αυτοί, δεν αυτοκτονούν ούτε σαν μαράδες τίποτα Κυρία μου, κύριέ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και τις έξυπνες παρατηρήσεις σας και για την συμμετοχή σας. Να είσαστε όλοι καλά, πολύ καλά, πάντα, για και χαρά σας. FM Stair